Εισαγωγή στην Προ Επιστολή, σε σελίδα 747 Γαλατεία ελέγχεται η εντιμικράσια χώρα, τη οποία κυριότατε πόλεις υπήρξαν οι Άγκυρα, οι Πεσινούς και το Τάβιον, και η οποία διακρίνοντο τη Φρυγίας, τη Πυσιδεία και τη Λικαωνία, έτινες βραδύτερον συναπετέλεσαν με την άλλων Μικρασιατικών τμήματων τη ρωμαϊκήν επαρχία τη την χώρα Ταύτην επεσκέφθη ο Απόστολος για πρώτη φορά κατά τη δευτέραν αποστολική νοδιπορίαν του, ότε διήλθε τη φριγιαν και τη γαλατικήν χώραν. Πράξον κεφάλαιο ΙΣ στίχος 6 και γέννοτο δεκτός υπό των γαλατών με ενθουσιασμού και με μετεξαιρετικών εκδηλώσεων στοργής και σεβασμού προς γαλάτας κεφάλαιο Δέλτας στίχη 13 και εξή. Αλλά μετά την εισγαλατία, επίσκεψη τάφτην του Παύλου, εις τας νεοσυστάτους εκείς οι σεχώρισαν ει τα νεοσυστάτου εκεί εκκλησία. Οι ουδαϊζοντε ψευδοδιδάσκαλοι ήταν ει εκκήρυτων ω απαραίτητων προσωτηρία την τήρηση των τελετουργικών διατάξεων του νόμου και προπαντό τη περιτομή. Όπω δεν επιτύχουν τη διάδοση των πλανών των τούτων, επεχείριζαν με συκοφαντία και διαβολά να κλονίσουν το αποστολικό κύρο του Παύλου. Βεβαιούντες ότι ούτως δεν ήταν ο αληθινός απόστολο, όπως ήσαν οι Μεγάλοι Απόστολοι Πέτρος, Ιωάννης και Ιάκωβος ή την εσαιθεωρούντος στήλη της Εκκλησίας. Τα συκοφαντίας και πλάνα Τάφτας ανασκεύασε προφορικός ο Απόστολος, πιθανότατα κατά την δευτέραν επίσκεψή του εις τας Εκκλησίας της Γαλατίας, η οποία ηγένοτο κατά την Τρίτη Αποστολική Νοδηπορία, ο λίγων πρωτού να καταλήξει στην Έφεσον όπου παρέ Πράξον κεφάλαιο Ιωτα Ιτα στίχο 23 και κεφάλαιο Ιωτα Θ στίχη 1-20. Αλλά και μετά την προφορική Τάφτιν ανέρεσιν, από την οποία εμφάνισαν προ τη οι Γαλάτε ότι επίσθησαν, εισεχώρησαν εκ νέου οι ψευδάδελφοι και προεκάλεσαν μεγάλη μεταξύ των χριστιανών αναταραχή. Κατόπιν τούτου, απευθύνει ο Θεό Παύλο την επιστολή Τάφτιν ο λίγων χρόνων μετά την αφιξή του ει Έφεσον, ήττη το τέλο του 52 μετά Χριστών.